την περασμένη Κυριακή δυστυχώς ο Υιός της γρίπης ήταν ο ένοχος που δεν μας άφησε να έρθουμε σας αφήσαμε εκτεθειμένους να μας συγχωρείτε αλλά και εσείς πολλές φορές δεν μας έχετε αφήσει εκτεθειμένους το κήρυγμα γίνεται και δεν ερχόστε έχω δίκιο δίκιο έχω λοιπόν δεν το παίρνουμε δικαιωματικά αλλά συνέβη Εκάψη. Ήρθε ο Πατριάρχης και αν πήγατε κάτω στην υποδοχή καλώς επράξατε άλλωστε σας το είχα πει κιόλας διότι δεν τιμούμε το πρόσωπο. Τιμούμε το σχήμα και το αξίωμα. Και ο Πατριάρχης δεν πάβει να είναι η κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εδώ στον κόσμο. Και μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Βεβαίως το πρόσωπο μας έχει πολύ λυπήσει με τις κινήσεις του όπως πολλές φορές σας το έχω πει ο συγκεκριμένος Πατριάρχης έχει κάνει σοβαρά ατοπίματα και σοβαρά λάθη θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τον κρίνεις δεν τον κρίνω εγώ τον κρίνουν οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας έχει κάνει σοβαρά λάθη και το λέμε αυτό για να έχουμε και γνώση. Να ξέρουμε τι γίνεται. Όχι ο πατριάρχης και ου πηγαίνουμε κάτω εκεί χειροκροτήματα και επεφημίες. Ούτε χειροκροτήματα ούτε επεφημίες. Και όπως άκουσε προηγουμένως είπε εδώ κάποια κυρία προσευχή να κάνουμε να τον φωτίσει ο Θεός. Διότι κρατάει στα χέρια του το πηδάλιο της Εκκλησίας και Αλλίμονο να οδηγήσει το σκάφος αυτό της Εκκλησίας σε... στην καταστροφή που έχει Αλλίμονο για αυτόν ακριβώς το λόγο επειδή όπως έχω πει και άλλη φορά ξέρω και διαβάζω και βλέπω για αυτόν ακριβώς το λόγο να προσεύχεστε τιμή μα που ήρθε σας είπα τιμή μα που ήρθε όχι το πρόσωπο το αξίωμα ήρθε και έρχεστε να τον φωτίζει ο Θεός να κατευθύνει το σκάφος της Εκκλησίας στον ασφαλή δρόμο της σωτηρίας mm. <coughs> τρίτον είμαστε δυο βήματα πριν μπούμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων μία από τις τέσσερις τεσσαρακοστές του χρόνου τέσσερις νηστίες μάλλον η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων αρχίζει από τις 15 το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή και φτάνει μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου η ουσία είναι ότι η νηστεία αυτή έχει τεθεί από την Εκκλησία μας για να μας προετοιμάσει για τις μεγάλες εορτές των Χριστουγέρων και των Θεοφανίων που έρχονται. Για αυτόν ακριβώς το λόγο όπως σε κάθε Αγία Τεσσαρακοστή έτσι και σε αυτή προέχει η νηστεία. Η νηστεία η οποία γίνεται ως εξή. και προλαβαίνω να σας ενημερώσω για να μην ακούτε το ένα και το άλλο δεξιά και αριστερά και αρχίστε, αρχίζετε να αμφιβάλλετε και να διερωτάστε. Θα σας πω μία κουβέντα. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι το σωστό. Όλοι οι άλλοι δείχνουν νερό στο κρασί τους και προσέξτε το αυτό που θα σας πω εγώ είναι το σωστό όχι διότι το λέγω εγώ αλλά διότι θα σας μεταφέρω ακριβώς αυτό που αναφέρουν οι ιεροί κανόνες και αυτό που ορίζει η Εκκλησία μας πως νηστεύεται η Αγία Τεσσαρακοστή τρώμε ψάρι μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή τρώμε ψάρι μόνον Σάββατο και Κυριακή Επαναλαμβάνω σας τα λέω για να μην έχετε κάθε τόσο, «Ω, ακούσαμε από το ράδιο, είπε ο Τάδε δεσπότη, είπε ο Πατριάρχης, είπε εκείνο είπε ο ΑΒ». Δεν με τι λένε αυτοί. Μένα με, με τι γράφουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Και επειδή εδιάβασα, γι' αυτό έχω και εγώ βγάλει τα δικά μου τα συμπεράσματα και ξέρω πολύ καλά τι λένε οι κανόνες. Επιτρέπεται λοιπόν το ψάρι μόνον Σάββατο και Κυριακή. Τις άλλες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, επιτρέπεται το λάδι. μόνο λαδερά φαγητά. Και Τετάρτη και Παρασκευή, όπως συμβαίνει όλο το χρόνο, δεν επιτρέπεται ούτε το λάδι. Εκτός και αν πέσει κάποια μεγάλη εορτή Αγίου, όπως μέσα στη Σαρακουστία έχουμε την Αγία Κατερίνη, Έχουμε την Αγία Βαρβάρα, έχουμε τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Σάβα, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Διονύσιο. Αυτοί όλοι οι Άγιοι όταν πέσει γιορτή τους δεν ξέρω πότε πέφτει Το Αγίου Ανδρέου δεν έχει ψάρι το Αγίου Ανδρέου Πες, Αν πέσει Κυριακή έχουμε ψάρι Αλλά αν δεν πέσει, αν πέσει το Αγίου Ανδρέου οποιαδήποτε άλλη μέρα δεν έχει ψάρι Έχει μόνο λάδι Και θα πω και κάτι ακόμα που ίσως δεν το ξέρετε, επειδή αποκρέβουμε στις 14 που είναι Παρασκευή, δεν επιτρέπεται την Παρασκευή να φάμε τίποτε πλέον παρά μόνο ψάρι. Την Παρασκευή λοιπόν στις 14 του Αγίου Φιλίππου, όταν πέφτει Τετάρτη ή Παρασκευή τρώμε ψάρι. Και επίσης όπως είναι γνωστό μέσα στην Αγία 400η ψάρι τρώμε οποιαδήποτε ημέρα και αν πέσει και τον εισοδείο. Επίση μια ακόμα διευκρίνηση, δύο η Οι πρώτη διευκρίνησεις έχουν κάποιοι φτιάξει στο μυαλό τους κάποια Πράγματα που είναι εντελώς λανθασμένα. Από πότε λέει αρχίζουμε να τρώμε ψάρι. Από την πρώτη μέρα και όλα στη Σαρακοστής. Αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ψάρι. Όπως επί παραδείγματι στις 15 που είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής είναι Σάββατο. Τρώμε ψάρι το Σάββατο. Τρώμε ψάρι και την Κυριακή στις 16 του μηνός. Θα σας πω γιατί γίνεται αυτό, θα σας πω, θα σας πω. Ορισμένοι λοιπόν λένε όχι, λέει το Σάββατο, όχι δεν αρχίζουμε από την αρχή το ψάρι, το ψάρι το τρώμε μετά τον εισοδίων. Και επίσης να προλάβω να πω και κάτι άλλο, και πότε διακόπτουμε το ψάρι, ποτέ δεν το διακόπτουμε το ψάρι. Που λένε μερικοί πάλι μετά του Αγίου Σπυρίδωνος, τέρμα, Λάθος. Ακόμα και αν πέσει Σαββατοκύριακο 23 του μηνός Δεκεμβρίου τρώμε ψάρι. Όχι 24. 24 πάντοτε όταν είναι παραμονή εάν είναι οποιαδήποτε ημέρα δεν τρώμε ούτε λάδι εάν είναι Σάββατο Κυριακή τρώμε μόνο λάδι. Τα καταλάβατε μέχρι εδώ όλα όσα είπα. Τα καταλάβατε έχετε καμία πορεία; <Συσχεδιά> Για να πάμε και στη δεύτερη διευκρίνηση. <Συσχεδιά> ναι, ναι, ναι. <κλειά> Αυτό θα σα το πει ο πνευματικό σας Όχι για λέω αυτή Αν έχετε από τον πνευματικό σας άδεια να κοινωνείτε, τακτικά, βεβαίω με αυτή την νηστεία που σας λέγω μπορείτε να κοινωνάτε. Κανονικά έτσι. Είναι. Αυτό όμω σα είπα θα σα το ρυθμίζει ο πνευματικό σας Έτσι, θα τα ρυθμίσετε αυτά με τον πνευματικό σα. Συνεχίζω τώρα. Γιατί έγινε και, κα, και καθιερώθηκε να αρχίζουμε το ψάρι μετά των εισοδίων και να διακόπτουμε το ψάρι του Αγίου Σπυρίδωνος. Θα σας πω γιατί έγινε. Διότι πήγαν κάποτε κάποιοι στους πνευματικούς και του είπαν παπά... Εγώ θέλω να κοινωνήσω τον Ισοδείο. Να νηστεύσεις παιδάκι. Μια φορά δυο το χρόνο που κοινωνάει να νηστεύσεις παιδάκι. Πώς θα νηστεύσεις ο Δεν θα φας μέχρι τον Ισοδείο ψάρι. Κοινώνησε τον Ισοδίον και από εκεί και μετά σταματάει την νηστεία και αρχίζει και τρώει κανονικά και πάει παραμονές των Χριστουγέννων, παπά θέλω να κοινωνήσω των Χριστουγέννων. Νίστεψες παιδάκι μου, όχι παπούλη. ε τώρα νίστεψε μετά του Αγίου Σπυριδόν μην ξαναφα. Καταλάβατε πως καθιερώθηκε. Καταλάβατε πως καθιερώθηκε αυτή η αταξία, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Η νηστεία είναι χωρίς που Πουθενά στο πίδαλιο δεν αναφέρεται ότι αρχίζουμε την ψαροφαγία μετά των εισοδείων και τη σταματάμε από το Αγίου Σπυρίδωνος και μετά. Επαναλαμβάνω λοιπόν και ξέρω ότι απευθύνουμε σε ανθρώπους που νηστεύουν την Αγία Τεσσαρακοστή, σας λέγω λοιπόν ότι κανονικώς το ψάρι επιτρέπεται Σαββατοκύριακο μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή από τις 16 μέχρι και τις 23. Από τις 15 μέχρι και τις 23. Καμιά απορία? Όχι. Όχι. Είμαι σαφής λοιπόν. Και τώρα ερχόμαστε στο Ιερό Κείμενο. Στην Αγία μας Γραφή, στο Ιερό Βιβλίο των Παριμιών του Σολομόντος και σας υπενθυμίζω ότι στο τελευταίο μας κήρυγμα πριν 15 ημέρες μας έδειξε η Αγία Γραφή χαρακτήρες ανθρώπων. Μας έδειξε τον θυμόδι άνθρωπο μας έδειξε και τον μακρόθυμο μας έδειξε τον ασεβή μας έδειξε τον τεμπέλη μας έδειξε τον εργατικό και τούτα διότι όπως πολλές φορές είπα και θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω η Αγία Γραφή δεν αφήνει Κανένα στοιχείο ακόμα και λεπτομερές από τη ζωή μας που να μην το αγγίζει. Όλα τα στοιχεία της ζωής μας τα αγγίζει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και θα σας θυμίσω αυτό το οποίο μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος και το γνωρίζουμε όλοι, ότι και οι τρίχες της κεφαλής σας λέγει ο Κύριος είναι μετρημένες. Και όταν μας λέγει αυτή τη φράση εννοεί ακριβώς ότι τόσο πολύ ασχολείται ο Θεός μαζί μας που ακόμα ασχολείται και με εκείνο που εσύ ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες να μάθεις πόσες τρίχες έχει το κεφάλι σου και γι' αυτό ο Κύριος ξέρει και όταν το λέει αυτό ο Κύριος δεν είναι τρόπος του λέγην δεν είναι υπερβολή του Θεού ο Θεός υπερβολές δεν λέει διότι η υπερβολή ξέρετε είναι ψέμα ο Θεός υπερβολές δεν λέει. Ο Κύριος αυτό που λέει το λέει κυριολεκτικό. Λέει ακριβώς αυτό που εννοεί πίσω από αυτή τη φράση. Και όντως ισχύει ότι ο Κύριος γνωρίζει ότι πόσε είναι οι τρίχες στο κεφάλι του ανθρώπου. Και μας δείχνει με αυτό επαναλαμβάνω το ότι ο Κύριος έχει Απόλυτο ενδιαφέρον για κάθε λεπτομέρεια της ζωής του ανθρώπου. Μη πεις λοιπόν ποτέ ότι σώπακα ημέρε, με αυτό δεν ασχολείται η Αγία Γραφή. Με το άλλο δεν ασχολείται, δεν ασχολείται ο Θεός. Θα κάτσει ο Θεός τώρα να δει πόσες μπουκέ έφαγα στο σπίτι μου. Θα κάτσει να δει ο Θεός αν έβαλα μια σταγόνα λάδι στο πιάτο μου. Με αυτά ασχολείται ο Θεός. Με αυτά ασχολείται ο Θεός μάλιστα. Ασχολείται ο Θεός και μάλιστα θα έλεγα με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια από όσο το αντιμετωπίσεις και εσύ ο ίδιος και εγώ ο ίδιος. Μας είπε λοιπόν ο λόγος του Κυρίου για το θυμόδι. Όταν θυμώνει, λέγει ο Κύριος δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος, Μα υπάρχει λόγος. Ήρθε και μου κάνει σκηνή μέσα στο σπίτι μου. Ο Κύριος λέει. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τι είπε. Ο Θυμώδης λέει. Έφτιαξε λόγο για να τσακωθεί. Όταν μαλώνουμε. Όταν θυμώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Λέει ο Κύριος. Απλώς. Ο πειρασμός που έχεις μέσα σου, του θυμού, το δαιμόνιο του θυμού, φτιάχνει λόγο, βρίσκει μια αιτία, οποιαδήποτε, για να αρπαχτεί, για να τσακωθεί. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος θυμού. Και αυτό που μας είπε ο Κύριος για τον εαυτό του, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος, λέγει ο Κύριος. Και θυμάστε ότι ο Κύριος εδώ στη ζωή Του δύο φορές μόνον οργίστηκε. Δύο φορές. Είναι αυτό που λέμε η ιερή οργή. Δεν είναι η οργή, η αμαρτωλή οργή. Είναι η ιερή οργή. Και η ιερή οργή είναι να οργιστείς και δικαιολογείσαι να οργιστείς όταν ακούς να υβρίζεται το όνομα του Χριστού, όταν δεις να υβρίζεται ο Ναό, να υβρίζονται οι ιερείς που κάθεσε νύχτες ολόκληρο στο κρεβάτι και απολαμβάνεις τις ύβρις και τα ρεζιλέματα που γίνονται εναντίον Ιερέων και τώρα είχαμε τον ηγούμενο, και λέγαμε και κάναμε και φτιάλαμε και τον κατεβάζαμε και τον ανεβάζαμε τον παλιάνθρωπο, τον ένοχο, τον Αλφα τον μπήξε, τον δίξε κλπ. Και εμεί είμαστε οι Άγιοι, είμαστε οι καλοί, δεν ξέρω τι έκανε δικαιωμάτου, Ό,τι έκανε στο κάτω κάτω υπάρχει κριτής που θα τον κρίνει και κριτής δεν είσαι εσύ ούτε είναι ο Κύριος τάδε της τηλεόρασης ούτε ο Κυρία τάδε της τηλεόρασης Κριτής είναι ο Κύριος που θα κρίνει και εκείνον αλλά θα κρίνει και σένα. <ΣΣΣ> Θυμάστε ο Κύριος οργίστηκε πότε όταν υβρίζεται ο ναός που είδε τους εμπόδους μέσα στο ναό που εσήκωσε το μαστίγιο δεν εχτύπησε κανένα, δεν εχτύπησε, μόνο να πήλησε. Για να δείξει πότε επιτρέπεται και δικαιούσε να οργίζεσε. Όχι όταν σε υβρίσαν, όχι όταν σε μείωσαν, όχι όταν σου είπαν κάτι που αμέσω έκοψε την καλημέρα στον άλλον, έκοψες την οποιαδήποτε επαφή, τον μισή στανάσημα γιατί σου είπε το Α το Β. Ο Κύριος μας εδίδαξε όταν τον ήβριζαν τον ίδιον και τον κατηγορούσαν θυμάστε ο Ιησούς εσιόπα. και όχι μόνο εσιόπα, αλλά και συγχώρησε τους εχθρού του επάνω από το σταυρό. Εκεί όμως που ο Κύριος άφησε την οργή του να ξεχυλήσει ήταν όταν είδε τους εμπόρους στο ναό, είδε να βεβαιλώνεται το ιερόν του ναού και επίση. Δεύτερη φορά που τον βλέπουμε τον Κύριο να οργίζεται είναι όταν πηγαίνει εκείνος ο ανθρωπάκος που είχε ξερό το χέρι του να θεραπευτεί στο ναό και όταν ο Κύριος τον εθεράπευσε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να κακολογούν τον Χριστό. Εκεί ο Κύριος αγρίευσε. Αγρίεψε πάλι με την ιερή οργή. Γιατί είδε, τι είδε να καταφέρονται εναντίον του ανθρώπου. Συνεπώς, συμπέρασμα, άμα σε υβρίζουν, δεν δικαιούσε να οργιστείς, ούτε να θυμώσει, ούτε κακία να κρατήσεις, ούτε τίποτα. Αν όμως αδικείται ο συνάνθρωπός σου, εκεί οφείλει να τον υπερασπίζεις. Αυτά είπαμε προχτέ πριν 15 μέρες επαναλαμβάνω αφού την προηγούμενη Κυριακή απουσίασα λόγω της ασθενίας μου. <laughs> και τώρα συνεχίζουμε στους επόμενους δύο στίχους του 15ου κεφαλαίου των παροιμειών του Σολομόντος στο στίχο 20 και στο στίχο 21. Προσέξτε γιατί εδώ ανοίγει μεγάλο κεφάλαιο και θέλω πολύ προσοχή. Ιό σοφός εφραίνει πατέρα, Ιό δε άφρον νικτυλίζει μη μητέρα αυτού. Το ερμηνεύω απλά και σύντομα, και στη συνέχεια θα το ερμηνεύσω εκτεταμένα. Το παιδί λέει το μυαλωμένο σοφό δίνει χαρά στον πατέρα του το άμυαλό όμως παιδί εμπέζει και κοροϊδεύει τη μητέρα του εγώ πως με ξέρετε τόσα χρόνια πόσα χρόνια είπαμε προχθές είμαι εδώ yeah. έχω 30 και έτσι τριάντα yeah. yeah. χρόνια περίπου 33 χρόνια. Λοιπόν, 30 χρόνια, 33 χρόνια που έχω εδώ, παιδάκι. ήμουν παιδάκι. Το θυμάστε, μπράβο, ακριβώς ήμουν παιδάκι τότε που ήρθα και τώρα πλέον είμαι γέρος. Λοιπόν, 33 χρόνια εδώ, με ξέρετε ποτέ, μα ποτέ, στα κηρύγματά μου δεν κατηγόρησα τα παιδιά. Και δεν κατηγόρησα τα παιδιά ποτέ, Άλλωστε υπήρξα όπω ξέρετε και κατηχητής εδώ των παιδιών Δεν εκατηγόρησα ποτέ τα παιδιά γιατί Γιατί Διότι ξέρω το παιδί δεν φύτρωσε από την πέτρα Το παιδί δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά Εδώ στην Αλάνα επάνω Το παιδί ευγήκε από μια κοιλιά μια μάνας Από ένα πατέρα Μέσα από ένα σπίτι και το παιδί κατά 95% όπως το έχω πει πολλές φορές έχει το βάρος της κληρονομικότητα. όσον αφορά την πνευματική του κατάσταση. Το παιδί φέρει μαζί του αυτά τα οποία διδάχθηκε Αυτά τα οποία έμαθε, αυτά τα οποία το συμβούλεψαν, αυτά με τα οποία μεγάλωσε μέσα στο σπίτι Του. Ξεκινάω από εδώ, από αυτό το σημείο, για να φτάσουμε σε αυτό το οποίο μας λέει εδώ ο νόμος του Θεού. Να δούμε τελικά δηλαδή ποιος είναι ο σοφός Υιός, αλλά και ποιος είναι ο άμυαλος Υιός. Ποιος είναι το σοφό παιδί και ποιο είναι το άμυαλο παιδί. Λες, λες, το παιδί που είχε στα χέρια σου. Τι, τι νοση ήταν αυτό το παιδί. Οι παλαιοί, οι μητέρες σας και οι πατεράδες σας μπορεί γράμματα να μην ξέναν πολλά. Μπορεί προσευχή να μην ήξερα να πουν, μπορεί το Πάτερ να τον μπερδεύανε, μπορεί το Κύριο Ιησού Χριστέ, το Κύριε λείσον, όπως κάποτε λέει μια ιστορία, να το έλεγαν «Κύριε μη με Όμως γράμματα μπορεί να μην ξέρανε, είχαν όμως την καρδιά τους ενωμένη με το Θεό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έβλεπες, σου έλεγαν κάτι φράσεις που πραγματικά έμειναν στην ιστορία αυτές οι φράσεις. Όταν τον ερώταγες, το γέροντα, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη γιαγιά σου, τον παππού σου του ερώταγες πόσα παιδιά έχεις, σου έλεγαν έχω πέντε του Θεού, εφτά του Θεού, δέκα του Θεού, γιατί όλοι ήταν πολύτερνοι. Δώδεκα του Θεού, δεκαπέντε του Θεού. Του Θεού. Γιατί είχαν τη συνείδηση μέσα τους ότι τα παιδιά είναι του Θεού. Και ο Θεός αυτό. Και ο Θεός και αναλάμβανε την παιδεία του παιδιού. Και γι' αυτό βλέπετε εκείνα τα παιδιά μπορεί να μεγάλωσαν μέσα σε καλύβες μπορεί να μεγάλωσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Μπορεί, όπως μου έλεγε κάποια, σκεπαζόμαστε, λέει, 15 άτομα με μια κουβέρτα. Μπορεί το σπίτι μέσα να μην είχε ούτε τις απαραίτητες προδιαγραφές. Αλλά εκείνα τα παιδιά μεγάλωσαν ακριβώς με αυτό ότι ήταν παιδιά του Θεού. Και ο Θεός τα μεγάλωσε και τα παιδιά τους είσαστε εσείς, τα παιδιά αυτών των γονιών που βλέπετε όλος μυστηριωδώς ευρεθήκατε μέσα στην Εκκλησία, ευρεθήκατε στον χώρο του Θεού γιατί εκεί σας έβαλε ο πατέρας σας και η μάνα σας. Στα χέρια του Θεού σας παρέδωσαν και ο Θεός σας μεγάλωσε μέσα στον χώρο το δικό Του. Τα δικά σας τα παιδιά τώρα που δεν άκουσαν να λες ότι είναι του Θεού μπορεί να μου πει που είναι γιατί δεν είναι μέσα στην εκκλησία μη διαμαρτύρεσαι γιατί ακούω πολλές φορές αυτό α λέει εγώ το παιδί μου εγώ ήμουν καλός το παιδί έφυγε από την εκκλησία τι να κάνω τώρα το μαζέψω <Και> το άφησες ποτέ στα χέρια του Θεού Είπε ποτέ ότι αυτό το παιδί είναι του Θεού ότι αυτό το παιδί μου το έδωσε ο Θεός Αυτό λοιπόν το παιδί που το θεώρησε δικό σου παιδί ο Θεός το άφησε να το μεγαλώσεις εσύ ο ίδιος εσύ η ίδια και το κατώθωμά σου κοίτα το σήμερα το κατώρθωμά σου είναι ότι αυτό το παιδί σήμερα είναι αν είναι μέσα στην εκκλησία μπράβο σου αν είναι έτσι από την εκκλησία μπράβο σου τότε μη στρέφεις στα νότα, μην αποποιήσει την ευθύνη, γιατί έτσι δυστυχώς κάνουμε. Εάν το παιδί είναι καλό παιδί, θέλουμε τρέχουμε να συμμετάσχουμε και εμείς. Ότι να, είχε καλό πατέρα, είχε καλή μάνα, γι' αυτό έγινε καλό παιδί. Όταν το παιδί δεν γίνεται καλό, καλό παιδί, τότε κοιτάμε να αποποιηθούμε τις ευθύνες. Δε εγώ. Δεν είμαι εγώ η αιτία, Λάθος, αδελφοί μου. Πίσω από ένα καλό παιδί, σίγουρα στέκει ένα καλός πατέρας και μια καλή μάνα. Πίσω όμως από ένα κακό παιδί, μην το αρνείσαι. Στέκει μια κακή αγωγή. Στέκει ένας κακός δάσκαλος. Και όταν λέω δάσκαλος, εννοώ ένας κακός πατέρας, μια κακή μάνα, που εδίδαξαν στο παιδί το στραβό, Ποιος είναι ο Υιός, ο Σοφός. Ο Σοφός, ο Υιός, είναι εκείνος ο οποίος επήρε μαθήματα από τον Πατέρα, τον καλό Πατέρα. Εγώ, αδελφοί μου, δεν αρνούμαι και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο λαός, ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και αν λένε κάποιοι ότι και από το Ρόδο βγαίνει η εγώ θα πω ότι αυτό είναι μια εξαίρεση. Ποτέ δεν ήταν κανόνας αυτό. Υπάρχουν εξαίρεσεις, γι' αυτό σας είπα άλλωστε, ότι 95% θεωρώ ότι για τα παιδιά ευθύνονται κάποιοι άλλοι. Αφήνω και ένα 5% για να δώσω ακριβώς το στίγμα ότι πολλές φορές και το ίδιο το παιδί φταίει στον καθορισμό της πορεία του. παρόλε τις εκκλήσεις των γονιών του αυτό διαστρέφεται. Αλλά κανονικά ο Υιός, ο Σοφός, το παιδί το καλό έχει ένα πατέρα καλό. Έχει μια μάνα καλή. Και δικαιούται να εφραίνεται εκείνος ο πατέρας γιατί εκοπίασε για αυτό το παιδί. Δικαιούται να εφραίνεται εκείνη η μητέρα γιατί εκοπίασε για αυτό το παιδί. Σας το είπα και πάλι κάποτε, πέρυσι νομίζω, έπεσε στα χέρια μου ένα έντυπο από αυτά των πολυτέχνων, είδατε, που βρίσκεται στις εκκλησίες που πηγαίνατε. Το άνοιξα λοιπόν και στη μεσαία σελίδα βλέπω μία φωτογραφία τεράστια και στις δύο φωτογραφίες, έπιανε και τα δύο φύλλα και έλεγε πάνω η οικογένεια, 185 άτομα, οικογένεια. και ήταν μέσα, πραγματικά μία οικογένεια ήταν είχαν στη μέση τον παππού και τη γιαγιά και γύρω ήταν τα παιδιά τα εγγόνια και τα δυσέγωνα και τρισέγωνα ακόμα παντρεμένα με τις οικογένειές τους και λοιπά και έβλεπε εκείνους τους γέροντες οι οποίοι αν καλά είχαν 14 παιδιά δικά τους τους έβλεπες πανευτυχής Άστραφταν τα πρόσωπά τους Τι θέλω να πω, Είναι δυνατόν να τον αδικήσει αυτόν τον άνθρωπο, αυτού του γέροντε, να του αδικήσει ο Θεό, Είναι δυνατόν αυτού του γέροντε να του πικράνει ο Θεό, Κουράστηκαν. Ξέρει τι σημαίνει 14 παιδιά, Ξέρει τι σημαίνει να μεγαλώσει 14 παιδιά. Εδώ κουράζει εσύ που έχει να μεγαλώσει ένα, δύο, τρία και λέει πω πω πω. πω. Ξέρεις σημαίνει να έχεις δεκατέσσερα και σε ρωτώ, είναι δυνατόν να Του να δικήσει Αυτόν ο Θεός. Είναι δυνατόν τα παιδιά Του να μην βρούνε να βαδίσουν στα ίχνη του Πατέρα και της μάνας. Τα περισσότερα παιδιά τα περισσότερα αν θυμάμαι καλά όλα σχεδόν ήταν και αυτά πολύτεκνα τεκνα. Πολύ ο παππούς, πολύ και τα παιδιά. Μη διαμαρτύρεσαι λοιπόν, εάν το παιδί σου ευγήκε άμυαλό. Ξέρετε αυτά είναι κάποια θέματα, τα οποία διστάζουμε να τα αγγίψουμε πολλές φορές. Διότι καίνες, ζεματάνε. Διότι όταν τα αγγίζεις παθαίνεις ηλεκτροσοκ. Όταν τα αγγίζεις σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί ζεις την ανεμελιά σου. Έχεις διώξει τις ευθύνες από πάνω σου. Εγώ πολλές φορές το λέω στα κηρύγματα. Να μεθά έρχεται καρναβάλι. Ήδη, ήδη τώρα μετά από μετά τα Χριστούγεννα αρχίζουν τα κέντρα. Ποια, τέλος πάντων. Πάντα καρναβάλι είναι η Πάτρα. Όλα τα κέντρα ανοιχτά είναι. Ανοίγει η πόρτα στι 11 τη νύχτα, στις 12 τη νύχτα, βγαίνει το παιδί, πάει για διαχεισκεύωση. Τους το λέω πολλές φορές. Λέω, βρε, ξέρετε τι κάνετε. Δεν ανησυχείς για το παιδί σου εσύ και ανησυχώ εγώ, που είμαι καλό Και δεν έχω παιδιά. Εγώ πιστεύω την ο να με λέει εσύ, το λέω. Εγώ προσεύχομαι. Προσέχουμε για τα παιδιά αυτά τα οποία γυρνάνε τη νύχτα, κάνω ιδιαίτερη προσευχή, να τα φυλάει ο Θεός. Και βλέπεις ο πατέρας η μάνα έχει μια ανεμελιά, έφυγε το παιδί, πάει όξο, 13 χρονών, 12 χρονών, κορίτσι, πράγμα, 12 χρονών. Πού είναι, πού πάει, τι κάνει. Ποιος το αγγίζει, ποιος το πιάνει, ποιος το αγκαλιάζει, ποιος του δίνει, ποιος του παίρνει. Δεν το ενδιαφέρει. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Αγωνιώ εγώ. Ο καλόγέρο αγωνιά για τα παιδιά. Τα δικά σας τα παιδιά. Εγώ αυτό πιστέφτε με το θεωρώ έκπτωση, κατάπτωση. Αυτό, αυτό το θεωρώ, να το πω απλά, το θεωρώ κατάδειγμα. Πώς αυτό το παιδί να μην σε μυκτηρίσει, Πώς αυτό το παιδί να μην σου βγάλει τη γλώσσα και να σε εμπέξει, Πώς αυτό το παιδί να μην σε περιγελάσει, Πώς αυτό το παιδί να μην σε γυδωρήσει, πώ αυτό το παιδί να μην σηκώσει το χέρι του να σου ρίξει και καρπαζά. Όπω δυστυχώς κάνουν σήμερα τα παιδιά. Και οι γονείς τέτοιων παιδιών έχουν γίνει καρπαζοείς πράκτορες. Και δεν τολμάει ο πατέρας πλέον να πει μια κουβέντα. Ξέρετε τι μου είπε κάποτε ένα παιδί. Στην εξομολόγηση αυτό. Του λέω, δεν θυμάμαι μικρό ήτανε. Δώδεκα χρόνων ήτανε, δεκατρίω χρόνων ήτανε Κάτι του ανέφερα πατέρα του για τη μάνα του δεν θυμάμαι Θύμωσε Αγρίευσε Τι λέει τι συμβαίνει Γιατί κάνεις έτσι του λέω Μου λέει δεν θέλω να μου ξαναπείς αυτά τα ονόματα Τον πατέρα σου βρε του λέω τη μάνα σου Αγρίευσα λίγο Μου λέω ποιο πατέρα μου και ποια μάνα μου. Εγώ τον πατέρα μου και τη μάνα μου μου λέει τους θέλω να ενδιαφέρονται για μένα. Όχι να μου φτιάξει η μάνα μου ένα γάλα το πρωί και να σηκωθεί να φύγει και να την ξαναδώ το βράδυ. Τα ακούς. Τράβα να του απαντήσω. Μήπως μου έχετε να μου συστήσετε εσείς κάποια απάντηση να δώσω σε αυτά τα παιδιά. Σε αυτό το παιδί που τι άλλο έχει μια δικαιολογημένη απέτηση. Τι πλέον δικαιολογημένη απέτηση να έχει ένα πατέρα και μια μάνα. Κακό είναι αυτό. αυτό; Κακό ακριβώ. Κακό είναι αυτό. Ζήτησε τίποτα κακό. Επλοκέντα. Δεν έχω πατέρα μου λέει πάτε. Δεν έχω πατέρα δεν έχω μάνα. Επλοκέντα. Φεύγουν το πρωί και οι δυο γυρνάνε το απόγευμα τηλεόραση. Μάνο Πατέρα, μη εδώ, παιδιά!» Τι θέλει αυτό το παιδί, τι θα γίνει αυτό το παιδί, μπορεί να μου πεις. Δεν είναι δικαιολογημένο κάποια στιγμή να σου βγάλει τη γλώσσα και να σε κοροϊδεύει. Δεν είναι δικαιολογημένο, πείτε μου εσείς, είμαι εγώ ο παράξενος. Α, δικαιολογημένο, όπως θέλετε, πείτε το. Δεν είναι δικαιολογημένο να σε πετάξει στο γεροκομιό. Μην, μην, μην το κατηγοράζει. Μην του λε να το αποκλειρώσει. ήδη το έχει αποκλειρώσει. ήδη το έχει αποκληρώσει. ήδη το, το έβγαλε από το λογαριασμό. ήδη το έβγαλε από το λογαριασμό. Το παιδί δεν θέλει γάλα. Το παιδί δεν θέλει φαγη αδελφοί μου. Το παιδί δεν θέλει τσάντα. Το παιδί δεν θέλει ρούχα. Όχι. Το παιδί απλά πράγματα θέλει πατέρα και μάνα Το παιδί θέλει γονείς οι οποίοι να του αγαπούν να στέκουν δίπλα του να απλώσει το χέρι η μητέρα ναι μερικέ φορέ να το τραβήξει αυτή αλλά και να το πάρει και στην αγκαλιά του να το χαϊδέψει να του πει δυο λόγια παρηγοριά το παιδί έχει προβλήματα δεν είναι όπως εσύ φαντάζεσαι τι έξεση, παιδί είσαι εσύ. Παιδί, ειδικά με τέτοια σχολεία, παιδί. Για πήγαινε να ειδήσει. Ή μάλλον μήπα να ειδήσει, γιατί δεν θα δει τίποτα. Γιατί τα μάτια σας είναι κλειστά. Μακάρι το έχω πει πολλές φορές, να είχα μια, να μου επέτρεπε ο νόμος του Θεού, να βάλω μια κάμερα μέσα στην, πύρη, μέσα στην εξομολόγηση. Να δεις τι μου λένε τα παιδιά. Να κάθεσαι να βλέπεις απ' έξω και να ακούς. Πώς να κατηγορήσω. να κατηγορήσω το παιδί. Ποτέ δεν το... Αν σας είπα ποτέ δεν το κάνω. Και ούτε θα το κάνω ποτέ. Ούτε το έκανα ούτε θα το κάνω. Για το παιδί θύμα είναι τελικά. Εσχάτως τώρα εχώρισαν κάποιοι νεαροί. Ένα παιδάκι εχώρισαν. Ένα νεαρό ζευγάρι εχώρισαν. Ένα παιδάκι μαζί τους. Και αυτό που έχω και τους λέω είναι... Καλά, αυτό το παιδί τι φταίει. <Κι> αυτό το παιδί τι φταίει. Πείτε μου, σας παρακαλώ, εσάς. Πείτε μου εσείς, εσείς. Παρακαλώ, σαν το λόγο. Να κατέβω από εδώ, <Κι> να το κλείσω το μικρόφωνο και να κατέβω. Δώστε μου εσείς, το... Δώστε μου εσείς την απάντηση. Είναι το Για οποιαδήποτε αμαρτία κάνει αυτό το παιδί, ποιος θα φταίει. <Κι> <Κι> και μπορείς, και είναι το θέμα Το <Κι> εγκατέλειψαν. Το, <Κι> το εγκατέλειψαν. Το πάει ο ένας από το νέο, πάρ' το τόσες ώρες εσύ, τόσες ώρες εσύ και το παιδί το έχουνε πέρα δόθει. Πιτ πόν ακριβώς. Πιτ bon. πόν. Από τη μια μεριά. στην άλλη και τι θα το πει ο πατέρας. Τι θα το πει. Είτε. Να είσαι ηθικός τη στιγμή που η μάνα έχει βρει ήδη Τι θα το πει. Είτε. Πείτε μου αυτό το παιδί... Ποιο θα βαρύνεται για αυτά τα αμαρτήματα που ενδεχομένω θα κάνει αυτό το παιδάκι. Γιατί θα μεγαλώσει κάποτε, κοριτσάκι, θα μεγαλώσει, θα γίνει και αυτό τι Ποιος ποιο θα το μεριμνήσει αυτό. Θα γυρίσει την πλάτη και στου δυο και θα φύγει μόνο του έρμος στου δρόμους. <Πίχ Yeti> Είδε ποιος για το σοφό υιο? και ποιος θέλει για τον άμυαλο ιό. Το σοφό παιδί δεν φύτρωσε, κάποιος κουράστηκε για αυτό το σοφό παιδί και γι' αυτό δικαιολογείται αυτός ο πατέρας αυτή η μάνα να χαίρουν και να εφραίνονται όταν βλέπουν σοφό παιδί το παιδί τους να είναι ευλογημένο κοντά στο Θεό. Αλλά μη διαμαρτύρεσε όταν αντί για σοφό παιδί βλέπεις ότι το παιδί σου έχει καταντήσει παιδί του δρόμου, άμυαλο, χωρίς προορισμό, γιατί αυτό είναι σήμερα το κοινό, το κοινό φαινόμενο για όλα τα παιδιά είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν προορισμό. Δεν έχουν προορισμό. Σήμερα και αύριο. Και ούτε και αν κάνει και το αύριο, σήμερα. Προορισμός δεν υπάρχει. Και να πάμε και παρακάτω να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο στίχο εν συντομία διότι η ώρα μας κοντεύει να κλείσει και ο δεύτερος στίχος έχει, έχει τι, ζύγια έχει έχει δύο ζύγια με τα οποία μπορείς σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα να κρίνεις όχι να κατακρίνεις, να σου δίνει κύριο το δικαίωμα να κρίνεις γιατί ξέρετε, πολλοί με ρωτούν: Παπούλια, επιτρέπεται η κρίση. Και η κρίση και η κατάκριση επιτρέπεται, αλλά και η κρίση και η κατάκριση απαγορεύεται. Πότε επιτρέπεται η κρίση και η κατάκρισης, όταν κρίνω τι, την αμαρτία. Την αμαρτία επιτρέπεται και να την κρίνεις και να την κατακρίνεις. Εκείνο που απαγορεύεται είναι να κρίνεις και να κατακρίνεις τον αμαρτωλό. Δεν σου πέφτει λόγο. Είδες κάποιον να κλέβει η κλεψιά είναι αμαρτία. Τελειώς. Για τον κλέφτη δεν σου πέφτει λόγο. Ας τον κρίνει ο Θεός. Αυτός έχει λόγο αυτό θα περάσουμε από κόσκυνο, το κόσκινο του Θεού Όλοι μας θα περάσουμε Και επομένω ο Θεός σας κρίνει Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις τον άνθρωπο Την αμαρτία και την κλέψια και την αδικία Και την αγνηθικότητα και την πορνεία Έχεις δικαίωμα να κρίνεις Εδώ λοιπόν μας δίνει, μας δίνει κριτήριο ο Κύριος Και τι λέει από πού θα καταλάβεις εάν ένας άνθρωπος βαδίζει σωστά ή λάθος. Γιατί πρέπει να τον ακολουθήσεις. Εμείς οι άνθρωποι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Να ακολουθήσουμε κάποιους άλλους. Εγώ καλούμαι να ακολουθήσω το παράδειγμα του δασκάλου μου. Το παιδί σου οφείλει να ακολουθήσει εσένα. Τον πατέρα, τη μάνα. Τι λέει λοιπόν. Κοίταξε λέει πως βαδίζει ο άνθρωπος. Που πάει. Ανοή του τρίβει εν φρενών. Που βαδίζει ο ανόητος. Πως βαδίζει ο ανόητος. Στη ζωή του. Απερίσκεπτος. Ενδεής φρενών. Δηλαδή βαδίζει και άμα το ρωτήσεις γιατί βαδίζει έτσι δεν ξέρει. Δεν έχει. Μέσα του, στο μυαλό του, στο μυαλό του, στη σκέψη του, δεν υπάρχει σκεπτικό γιατί το κάνω αυτό σήμερα. Σας είπα, ρωτήστε αυτό το παιδί, κάθετε στον δρόμο στις 12 τη νύχτα και πες του, παιδάκι μου τώρα που άνοιξες την πόρτα σου και έφυγες Πού πας? 12 τη νύχτα, η ώρα των δαιμονίων. Πού πας? Πού πορεύεσαι, πού πας? Πού το σκεπ... πιο σκεπτικό με πιο σκεπτικό, άνοιξες την πόρτα σου αυτή την ώρα και βγήκες όξω. Δεν έχει ένα Δεν έχει να σου απαντήσει. Ενδεείς φρενών. Δεν ξέρει γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί το κάνουν και οι άλλοι. Το κάνει γιατί έτσι είναι η μόδα. Το κάνει γιατί αυτό επιβάλλει ο κόσμος, η κοσμική νοοτροπία. Αν αυτό ξέρετε, εδώ πλέον το παιδί δεν έχει μυαλό να αποφασίσει μόνο του στερείται κριτική, στερείται μυαλού. Δεν έχει μυαλό. Oh. Από πού θα καταλάβεις λοιπόν το ποιόν ενός ανθρώπου από το πώς βαδίζει. Με αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή θα συναγελαστείς. Με αυτόν τον άνθρωπο, είτε τον ανόητο, είτε τον σόφρονα, γιατί λέει παρακάτω και για του σόφρονα, ανήρ φρόνιμος, κατευθύνων πορεύεται. Με αυτούς τους δύο ανθρώπους κάποια στιγμή θα συνεργαστείς, κάποια στιγμή θα συνομιλήσεις, κάποια στιγμή θα κουβεντιάσεις, κάποια στιγμή θα ανταλλάξετε απόψεις, ενδεχομένως, κάποια στιγμή να βρεθεί το παιδί του μπροστά στο δικό σου το παιδί, να φτιάξουν την οικογένεια Εδώ χρειάζεται κριτήριο αδερφοί μου. Εδώ είναι τα ζήλια που σας είπα προηγουμένως. Για να μην πει ποτέ ότι ξέρεις δεν ήξερα περιτήνωσε πρόκειται Ορισμένοι θυμάμαι παλαιά πηγαίνανε πάνω στον πατέρα Παΐσιο και του έλεγαν κάτι ανόητοι ο γιο μου λέει βρήκε μια φιλενάδα για πες μου τι, τι, τι λόγο είναι αυτό τι θε να σου απαντήσει τώρα ο να σου πει ένα εγώ αν ήμουν ας του πατρός Παϊσίου και χάρισμα να μην είχα τι θα του λέγα το γιος σου να προσέχεις ο γιος σου είναι ο πικίνδρος όχι η κόρη του άλλου το γιος σου να προσέχει. Τι θες να κάνει τι θες να σου πει ο πατήρ Εσύ δεν βλέπεις, εσύ δεν βλέπεις, πού θα ξεκίνησε αυτό το παιδί, ποια είναι η μάνα του, ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η φίτρα του, Ποιο είναι το σπίτι του, πού θα ξεκίνησε, πώς πηγαίνει, πού κατευθύνεται, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Είδες τι λέει, ανήρ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται Το μυαλωμένο παιδί δεν βγει στον δρόμο να πάει να βρει νύφη Το μυαλωμένο παιδί δεν πάει στο κέντρο, στο ηχτερνό κέντρο Να βρει την άλλη για να σπίσει αγαπάω πάμε να πατρευτούμε Έχει. Όχι Το μυαλωμένο παιδί θα το παιδέψει πολύ στο μυαλό του το θέμα του γάμου Θα το κυκλοφορήσει πολύ μέσα εδώ κάνει πολλή προσευχή θα ζητήσει τη σύμπραξη του πνευματικού θα ζητήσει την προσευχή ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάρη από τον Θεό θυμάμαι παλαιά πηγαίναν πολύ στο γέροντα Η γέροντα μου έγινε ένα συνεκέσιο κάνε προσευχή να δούμε σε καλό θα βγει τι είναι αυτό το πράγμα γιατί πήγαιναν πολλοί νέοι τότε στον κυριώργη κάνε προσευχή κυριώργη για καλό είναι για κακό να προχωρήσω να σταματήσω να το καλλιεργήσω, να το σταματήσω, να τη διορθώσω, τι να κάνω. Καλή φαίνεται η κοπέλα, αλλά, ξέρω εγώ, βλέπεις όταν έχεις μυαλωμένο άνθρωπο. μιαλωμένος άνθρωπος δεν κινείται με το μυαλό του σύγχρονου νέου. Α, σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, τελειώσαμε, άλλε πάμε. Θεός να μην πω περισσότερα. ξέρετε τα παρακάτω. Ξέρετε τα παρακάτω. Και μετά άντε την άφησε και άντε γρήγορα γρήγορα να κάνουμε το γάμο. Ε, ωραίος γάμος, ωραία οικογένεια. Άντε λοιπόν τώρα να δω τι ωραία παιδιά θα βγουν από αυτή την οικογένεια. Άντε να δούμε τι ωραία οικογένεια θα είναι αυτή η οποία κατά αυτό τον τρόπο πήγε να στηριχτεί, να θεμελιωθεί, να ευρεθεί στο, στο προσκήνιο. Συμπέρασμα και να κλείσουμε. Και τα δύο και οι δύο στίχοι ένα συμπερασμα έχουν. Πρόσεξε το σπίτι σου. Ανάλαβε με υπευθυνότητα το πόστο που σου ανέθεσε ο Θεός. Έγινες πατέρα και έγινες μάνα, όχι απλά για να πάρεις ένα τίτλο. Ο Θεός σε και σε έκανε πατέρα και μάνα, γιατί κάποια στιγμή θα σου ζητήσει ευθύνες και οι ευθύνες θα είναι βαριές αδερφείο διότι οι ευθύνες αφορούν ψυχές ανθρώπων και αυτές οι ψυχές ανθρώπων είναι τα παιδιά σας τα ίδια αν ο Θεός φυλάξει τα παιδιά σας πολλαστούν ο Θεός τις ψυχές αυτών των παιδιών από σας θα ζητήσουν εάν τα παιδιά σας σωθούν πιστεύτε με ότι μέσα από τη σωτηρία εκείνων των παιδιών θα βρείτε μεγάλο μερίδιο σωτηρίας και σε οι ίδιοι οι γονείς. Γι' αυτό δεν πέρασαν τα χρόνια. Ο γονιός όσο ζει πάντα γονιός τα είναι. Και είτε μεγάλωσε, είτε γέρασε, είτε άσπρισαν τα μαλλιά του. Ποτέ δεν είναι ο γεροξεκού που λέει ο κόσμος ότι είναι για πέταμα. Πάντοτε για να τον έχει ο Θεός εδώ έχει πάντοτε το ρόλο του μέσα στην οικογένεια και στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Με το καλό την άλλη Κυριακή.